101,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά έργα άμα το να χρησιμοποιήσουμε τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεπούσι μου να, να σα βγάλω στον δρόμο να πάτε με το πάτε το καροτσάκι με το χέρι και να το πετάξετε στην Ψιτάλια. στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπηδώσουν και ολόκληρα χωριά πόλεις βλέπα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 Ρε, Αλέξη, θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα με τρελαφώνεις εθνούς. Η σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα... είσαι δευμαστής του σχεδίου Marshall, διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές οι να άξερα, σκέφτομαι μερικές φορές με το μεταλληλήσιμο μυαλό μου, αυτές οι 600.000 οικογένειες σε κόμμα είναι. Θα μας αποζουρλάνετε εντελώς.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 Said don't hear me no lines And keep your hands to yourself Ooh, Baby, baby, baby Why you want to me as away You know I'm still your lover, boy I still feel the same way That's when she told me the story And keep your hands to Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Από το ράδιο Αρτάς του 101,5 Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε καμιά ώριτσα παρέα και σήμερα Για τα καθημερινά oh, Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4.60 Μπορείτε να κάνετε Τις δικές σας ουσιαστικές Παρατηρήσεις see, was... Χαμός κυρία μου και κυρία μου χαμό. Χαμός όπως θα διαπιστώνεις Και εσύ Με τα προβλήματα λιμένα, Οι σωτήρες Ξεπατώνονται, μακελεύονται Αλλά και οι οπαδοί του οι τους μισκάς Για οτιδήποτε άλλο Εκτός από την ε, Πραγματική ζωή Για οτιδήποτε άλλο Συμπατώθηκαν, έχουν δυο μέρες τώρα Μουσική Να πάει και σήμερα η βαλίτσα από μα φαίνεται Μακελεύονται για την ε, ακτιβιστική ενέργεια της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Η οποία εμβούκαρε στα γραφεία του πατριώτη, δημοκράτη, βαρβιτσιώτη Να τα τονίζουμε αυτά, μην τα ξεχνάμε Πού λοιπόν κυρία μου και κυρία μου η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του ε, Βαρβιτσιώτη να διαμαρτυρηθεί για τις ενέργειες οι οποίες έγιναν από το λιμενικό στο Φαρμακονήσι Μουσική Καταρχάς να βάλουμε ένα πραγματάκι στη θέση του να το τοποθετήσουμε Μουσική Η νεολαία αυτά κάνει Δηλαδή τι νεολαία θέλετε σις Να κάθετε να φωνάζει Από κάτω Η Ελένη στη Βουλή Να χορτάσουμε <σομί> ψωμί Οι νεολαίες Αυτά κάνουν βράζει το αίμα τους Μπουγκάρουν και τα κάνουν λία καρφιά Έτσι έκαναν τουλάχιστον άλλες εποχέ Και μπράβο στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Που μπούκαρε. Ξαφνικά Εμφανίστηκαν τα μάτι. Και wow. μοίρασαν τις σχετικές ψηλέ. Από εκεί και πέρα έγινε ο χαμός Δηλαδή τι θέλατε ρε, παιδιά Να έρθουν τα μάτια να προσφέρουν ένα προφιτερόλ Μια τουλούμπα στα παιδιά και να τους πούνε Εντάξει τώρα πηγαίνετε σπίτι σας <Κι> Αυτά είναι προγραμμένα should... Για το πως θα γίνουν Μπράβο λοιπόν στην αιολέα του, του, του ΣΥΡΙΖΑ Η οποία έβρασε το αίμα της χοχ, χοχ, χοχ, Κόχλασε το αίμα της Και μπουκάρε στην... Ε στη και στη γιάφκα του Βαρβιτσιώτη Μπορούμε να κάνουμε όμως μία παρατήρηση Να κάνουμε μία παρατήρηση αν μας το επιτρέπετε Ότι εκτός από τους πνιγμένους στο φαρμακονήσι στην Ελλάδα έχουμε 5.000 αυτοκτονημένου και βάλε, έχουμε ανθρώπους που στενάζουν Έχουμε φοβερά προβλήματα τα οποία βιώνει η μεγάλη μερίδα του λαού Χειρότερα και από τους μετανάστες Οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα να βρουν και αυτή μια άσπρη μέρα όντας μαύρη Λοιπόν, μια, μια υποσημειωσούλα κάνουμε ως προς την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Μιας και έβρασε το αίμα σας και είναι στον πρώτο χόχλο ναι, μήπως μπορείτε να κοιτάξετε Σε κανένα νοσοκομείο Να δείτε τι τραβάνει οι Τι τραβάνει τα γερόντια ε, Λέμε ρε μήπως Οπότε εμείς μαζί σας γιαλιά καρφιά κάντε τα Μία απλή έτσι υποσημειωσούλα κάνουμε <si Look. hard. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απλά εγώ μια υποσημείωση έκανα. Μήπως και. ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι. δεν το συζ... Αυτό δεν το συζητάμε. Συζητάμε όμω ότι ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την πραγματική ζωή. Ναι. Ναι, ε, ναι, τι να πεις, ότι και να πεις έχεις δίκιο Δεν πειράζει, δεν πειράζει Να είσαι καλά, ο χρόνος για φάγωμα είναι Δεν είναι για να τον χορτάσουμε εμεί, Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο Δηλαδή, κοχλάζει το αίμα σου Αποκλειστικά Για κάποια πράγματα τα οποία Λιάξε καλά έκαναν και σου χτύπησαν Τις ευαίσθητες χορδές Αλλά εδώ πέρα, λέμε τώρα ρε παιδί μου Έτσι, νοείς σου τον καρκίνοπαθή. Πέθανε πριν 15-20 μέρες επειδή δεν τον δέχτηκαν στο νοσοκομείο του Βουμβούκου. She's αυτός δεν είναι, δεν έχει καμία... Got... <συριακά> πώς τη λένε να κάτσε ορίστε παρακαλώ. Mm, the... yeah. hey, 네. ναι. yeah. ναι. Με αλλά αυτός είναι ενεργητικός ρατσισμός, yeah, δεν είναι... Δεν είναι παθητικό. Δεν είναι. <Τι σίγου> Αλλά δεν είσαι υπέρ του Έλληνα. <Τι σίγου> <Τι σίγου> <Τι σίγου> ναι, ναι. <Τι σίγου> Να είσαι καλά, φίλε μου. Τώρα αυτός, μου λε τώρα ότι υπάρχει παθητικός και ενεργητικός ρατσισμός εγώ θα σου πω ότι αυτό είναι παθητική μα μ, πώς να την πω τώρα είναι και πρωί να πίνετε και καφεδάκι εδώ πέρα τώρα κάνουμε την υποσημείωση Κα, ως νεολαία καταλαβαίνετε ότι οι πατεράδες για τους πατεράδες σας μιλάμε αυτή τη στιγμή άντε άστο τους άλλου, τους πατεράδες του δίπλα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν σύνταξη ότι δεν έχουν φάρμακα αυτό το καταλαβαίνετε Ποιο, ποιο Άνθρωπος Έλογος Δεν, θα, δεν επαναστάτησε ή δεν, δεν Τα πήρε με την ιστορία του φαρμακονησιού Αλλά εδώ δίπλα σου Καλό έκανες πάστα, λαμπόγια. λαμπόγιαλο Δίπλα σου δεν συμβαίνει τίποτα άλλο Αν υποψιαστώ Ότι αυτό έγινε για τα βαντούρι, Θα πάω στο γιοφύρι κάτω Να πούμε να δέσω. Ο... Αν υποψιαστώ λέω Όχι ότι ναι Με έπιασες. Δίπλα σου Δίπλα σου, ακριβώς δίπλα σου Εκεί που πέρναγες να πας να τα σπάσεις Στο γραφείο του Βαρβιετσιώτη Καβάλισες πάνω από άστεγους Οι οποίοι μέχρι χτες Κέρδιζαν τη ζωή τους Με κάποιο τρόπο Πέρασες από νοσοκομεία Στα οποία στενάζει η Ελλάδα Πέρασες από εφορίες Στα οποία γίνεται το έλα να δεις Μέχρι σήμερα που έχουν βάλει τη φυλιά Στο λαιμό του Κοσμάκι. Εν είδες τίποτα μου και σε καινέος, ωραίος, αψλός σαν του χαράλα μου του φκός Τι λέω Τι λέω Τι να πω Τι να πω άλλο Χωρίστε Ναι Καλά την πήγε πολύ μακριά τη βάρκα πολύ ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απόλυτο δίκιο Να είσαι καλά Αν δεν σκοτώσεις τον υπέτειο Θύματα θα υπάρχουν πάντα Δεν βγήκα να κάνουν ποτέ ποτέ Δεν τους ακούσαμε να κάνουν μια δήλωση Για την πολιτική της Τουρκίας Να κάνει αυτά που κάνει Όχι εντάξει Γιατί βγήκα να κάνουν καμία δήλωση Για τα εθνικά θέματα Για το μακελιό που γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Θράκη Γίνεται το έλα να δεις Εντάξει μπορεί να είναι μακριά από εμάς οι θράγκες αλλά τα μαθαίνουμε. Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και τα μαθαίνουμε. Κάναν τίποτε. Πού είναι, δεν έχει νεολαία ο ΣΥΡΙΖΑ στη θράκη. Αλλά το θέμα λοιπόν είναι, αν αυτό όλο το κάνατε για να ουρλιθεί η ζωήτσα και να μας πει ότι εμείς δεν είμαστε δημοκράτες, εσείς δηλαδή, οι ματατζίδες που δεν πήγαν με τις τουλούμπες και τα προφιτερόλ και ένα γαρίφαλο δεν θα ήταν άσχημα τέλος πάντων, μα τώρα πλάκα μας κάνετε. Ποια εποχή βγήκαν οι νεολαίοι στο δρόμο και δεν φάγαν ξύλο Για ποια διαμαρτυρία δεν φάγαν ξύλο Φυσικά και θα φάν ξύλο Αυτή είναι η αρχή της δημοκρατίας <laughs> <laughs> Τι λέω εγώ να Ναι Η αρχή της δημοκρατίας είναι αυτή Έχει τους ανθρωποφύλακες Οι οποίοι να πούμε ξαμολιώνται Τη στιγμή που κάποιοι διαφωνούν Με τη δημοκρατία Και τους πλακώνει στο ξύλο Λοιπόν στο ξύλο Αγαίνε παιδί μου τώρα εσύ ναι. Τι περίμενε δηλαδή, να σου πούνε, κα, περάστε, σπάστε τα, πιάστε και το τι τον βαρβιτσιώτη, κάντε τον τουλούμπα εκεί, ξέρω εγώ, τουλούμπι στο ξύλο, τι θα του κάνετε. Πλάκα μα κάνετε. Τι ορίεστε λοιπόν, τι κατανάλωση είναι αυτή. Να τώρα γιατί μετά, πώ θα γλιστράγαμε κι εμεί τον ταραμά να, να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Αλλά, αλλά ασχολιόμαστε με τα θέματα κάνοντα πάντα κάποιε υποσημειώσει. Αυτέ οι υποσημειώσει είναι που σε τρελαίνουν και λε. Οχ, οχ Οι, οι μάνα μου όπως φώναζε Διαμάντο Όταν έπαιζε την... Πώς την έλεγαν Τι κοίνη που σφάξανε και στην στη... κόρη του Αγαμεύνονα Πώς τη λέγανε Ωραία; Ναι, τι να κάνω Κολλάω και εγώ να πω με Από τους λόγους της ζωής σας Λοιπόν Ελινάρα μου Από εδώ, από εκεί Από όπου να πά, βλέπει ότι αυτή τη στιγμή στα λένε και οι ίδιοι δηλαδή. Να πω ότι δεν στα λέγανε και στα κρύβουνε. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει, α πούμε, ο... πόσα χρόνια μπορεί τον έχει βουλευτεί αυτό το πράγμα που λέγεται για κουμάτος Πόσα χρόνια. Ατελείωτα χρόνια. Οι, οι, οι, οι τελευταίε πέντε γενιές στην Ελλάδα μεγάλωσαν με βουλευτή το Γιακουμάτο. Και του συνέβη αυτό που του συνέβη. Ξέρετε εκεί με τα φορολογικά με τη γυναίκα του. Και βγήκε και είπε, Λέει δεν ήξερα τι ψήφιζα. Λέει, Εγώ είμαι γιατρό, δεν είμαι οικονομολόγο. Α να σου πω άλλο. Θα μου πεις ο Γιακουβάτος είτε στην Αθήνα Και εσύ έχει τον εντόπιο εδώ του Φουστήρα Άσε μεγάλε Έχω και βαριστομαχιά Έχω είδα κάτι οραματιστές χθε αμόλαγαν οράματα να πούμε Κατάπινα οράματα εγώ Και έχω μια βαριστομαχιά δηλαδή Δεν δε, δε, δε, δε μπορώ να σου, να σου Να σου πω τι νιώθω Λοιπόν πόσα χρόνια του έχει. Και λε τώρα ξαφνικά να πούμε Θα θέλει επειδή πιστεύει ότι η ψήφος, είναι αυτό το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή, λε. Σα πάω με του φρέσκου, πώ του λένε του. Αυτού οι οποίοι δεν κουβαλάνε τη μαυρίλα που κουβαλάνε η πόλη. Και έρχεται ο φρέσκο τώρα, όπω γράψαμε και στο αρθράκι χθε το Σύνταγμα. Αλαζόνων, όποιο θέλει το διαβάζει. Λοιπόν, και έρχεται ο φρέσκο και ο, ο σου λέει: Μπορεί να κατα... καταστρατηγηθεί το Σύνταγμα ε, ε, ε, ε, λόγω ειδικών καταστάσεων. Κάπω έτσι το. Κατάλαβε τώρα. Λοιπόν ποιο το Σύνταγμα Και τι είναι το Σύνταγμα τελικά Τι είναι το Σύνταγμα Τι ακριβώς είναι το Σύνταγμα εκτό από εργαλείο Για την απόλυτη περάσπιση Αυτού που αποκαλείται, που λέγεται Που είναι τέλος πάντων λαός Τι άλλο είναι το Σύνταγμα, είναι τίποτα άλλο Όχι, πως λοιπόν εσύ Ως νέος άφθαρτος Μιλάς πριν Πριν γίνεις, γιατί μεθαύριο θα γίνεις Πρωθυπουργεύον τι θα γίνεις Ότι μπορεί να το σύνταγμα. Όταν υπάρχουν ε, καταστάσεις Μη μας κάνεις πλάκα Βλάκα μας κάνεις, καμία αντίρρηση Πλάκα μη μας κάνεις άλλο Τι θα περιμένεις λοιπόν Armies. Από τις ε, αυτές, αν αυτές είναι ε, ε, Έχουμε και τον όρο τώρα Ακτιβιστικές ενέργειες Α παπα, έμαθαν και οι νοικοκυραίοι Εκεί της ε, νέας δημοκρατίας Κάμεταν λέει ακτιβιστικές ενέργειες να, βέβαια, οι παλιότεροι της Νέας Δημοκρατίας ξέρουν τι σημαίνει η ακτιβιστική ενέργεια, την έχουν νιώσει το κολαράκι τους και εδώ και χρόνια και μούνται ήσυχοι γιατί πάνε εκείνοι οι παλιοί, ξαφανιστήκαν ή είναι σε κάποια γωνία πεταμένοι και ξεχασμένοι. Δεν μιλάμε για τους καινούριου τώρα, οι παλιοί της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι τι σημαίνουν τέτοιε ενέργειες. Αυτά λοιπόν. Τώρα, αφού φτάσαμε ακόμα, φτάνουμε σήμερα που μιλάμε στον παρόντα χρόνο να μιλάμε στην Ελλάδα για νέα δημοκρατία, για Πασόχ και όλε αυτέ τι ουργελιάδε. Καλά να πάθουμε, τα θέλουμε. Τα θέλουμε και του βαρβητσιότητε του θέλουμε και, τις, ε, και τα κόλπα τη νεολαία τα θέλουμε και όλα αυτά και του λόγου τη ζωή τους του θέλουμε. Όλα αυτά να πούμε τα θέλουμε. Δηλαδή, θρέφεται το πετσί μα, δεν γίνεται αλλιώ. Έτσι λοιπόν έφτασε, έφτασε τώρα ο Ζούπερμαν, δηλαδή δεν μιλάνε και δεν ξέρουν τι τούβλα, τι κορόμιλα πετάνε αδερφέ μόνα. Λοιπόν, προσέξτε τι είπε ο άνθρωπος συνεδρίασε η κοινοβουλευτική του ομάδα το «ΚΙ όπως θέλεις» γράψε το. «Όπως θέλεις» προτιμώ με y, βέβαια, για τη Νέα Δημοκρατία σας μιλάω και ο αρχηγός, ο πρόεδρος της Ευρώπης, πρωθυπουργό και τα λιμπάν και τα Λιμάν, είπε αν η Ελλάδα απέφε, απέφυγε τα χειρότερα είναι γιατί εμείς το αποτρέψαμε Πρόσεξε Πρόσεξε Δηλαδή ποια χειρότερα Πια χειρότερα Ακριβώς Πια χειρότερα Ας μην πούμε εντάξει Να πούμε ότι διαπράτη, διαπράτετε πέντε χρόνια τώρα μια γενοκτονία στην Ελλάδα Ναι να το πούμε διαπράτετε Γιατί να φοβόμαστε τις λέξεις Τι χειρότερο απέφυγες ρε Ζούπερμαν και εσύ να πούμε και όλοι αυτοί που σε παλαμακίζουν αυτή τη στιγμή και τρέχουν σαν τα σκυλιά από πίσω σου για να εξασφαλίσουν τα 1500 ή και οι παραπάνω να εξασφαλίσουν ακόμη να κλέβουν όπως κάντε μάντε και όλοι αυτοί που άνθισαν τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ελλάδα. <Και> Πλάκα μας κάνεις. Ακόμη χτες μιλάγαμε για αυτά τα οποία είπες για τις 440.000 θέσει. Ένα μεγάλο φαγωγό για σας είναι αυτό. Άσε τώρα τι δουλειέ που θα δώσει. Αυτέ δεν είναι δουλειέ. Και ούτε είναι και ασπιρίνε όπω τι ονομάζουν κάποιοι για του άνεργου και όλα αυτά. Αυτά είναι γελιότητε. Είναι γελιότητε. Είναι προσβολή τη ανθρώπινη υπάρξεω. Δεν μπορεί να βγαίνει να τα λε αυτά σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Και μέσα στα 10 εκατομμύρια κόσμο να υπάρχουν τύποι που σε παλαμαγγίζουν. Κατάλαβε. Του φτύνει προχτέ, του μιλά για του νεκρού που έχει ο καθένα. Δε σου μιλάει κανένας. Βγαίνει τους ξεφτιλίζεις χτες με αυτά που τους λες για τις 440.000 θέσεις εργασίας. Δε σου μιλάει κανένας. Και πάνε οι άλλοι τώρα να πούμε στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη για λόγους να μας δείξει η τελεόρα, να κάνουμε τη φασαρία, να βγει η ζωή να κάνει τα δικά της στη Βουλή. Δηλαδή τι κόλπο είναι αυτό να. Όλα τα γιοφύρια αφήστε να μας αναγκάσετε να περνάμε μέσα από το χήμαρο. Γι' αυτό δεν γλιτώνει κα μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός Τέλος Μουσική Εδώ τώρα φτάνει στο σημείο Να καλή, δηλαδή μάγκα μου Η γελιότητα δεν έχει όρια Εκτός από τους ελοχείμ, τους νεφελείμ Τους οποίους έφερε εδώ να επενδύσουν Και επένδυση δεν είδε. Λοιπόν η επένδυση κατάντησε σαν το, το τίγκα Πώς το λένε αυτό το τάγκα Των γυναικών, αόρατο Τράμα λοιπόν θα φέρει λέει τώρα Αυστραλούς επενδυτές να επενδύσουν. Οι Αυστραλοί θα επενδύσουν, έρχονται οι Αυστραλοί. Λοιπόν, είναι τεράστια τα περιθώρια εμπορικής συνεργασίας. Ά, θα φέρουν τα καγκουρά εδώ, θα πηδάνε τα καγκουρά. Κλόγκ, κλόγκ, κλόγκ. Και θα καθόμαστε εμείς αν τα κοιτάμενα. Κατάλαβες τι κάθεται ο άνθρωπο, ο άνθρωπος λέμε. Τι κάθεται τώρα αυτόν τον οποίο λογίζουν κάποιο σοβαρό άτομο. Τι κάθεται και λέει τώρα φέρει λέει ε, Είναι λέει η Αυστραλία Πολύ έντιμη σωστή φίλη στη Ελλάδας Μπράβο Μπράβο είχα και εγώ μια πολύ έντιμη σωστή φίλη Αλλά δεν μου έκανε κανιά επένδυση ξέρω εγώ. Λοιπόν και την ώρα του πολέμου λέει Πολέμεσαν με θυσία Και αξιοζήλευτη αγάπη για την ελευθερία Εναντίον πιχανών πολέμεσαν Πάντα αυτό δεν μας το λες Ρε Αντωνάκη Δίπλα στους Έλληνες Μπράβο Αντωνάκη σε βρίσκω ενημερωμένο ιστορικά Αλλά ποιους πολέμαγαν Οι έντιμοι και φίλοι Και σωστή Αυστραλία Ποιους ακριβώς πολέμαγαν Ποιους Ακριβώς δεν μας τα λες αυτά Γιατί δεν μας τα λες Θα έρθουν λοιπόν τα καγκουρά εδώ μεγάλε Και θα γίνει το έλα να δεις Το μαύρο μάμπα Στην Αυστραλία ζει Που ζει ρε παιδιά ορίστε. Όχι θα σου πω πιο ανέγκλητο Όχι δεν θυμίζει αυτό το ανέκδοτο Με τον κυνηγό Πιο ούψ ένα ελαφάκι που το έχει στο νόμο Θυμίζει άλλο το ανέκδοτο Με την αρκούδα που του είπε του κυνηγού Πάντως εσύ για κυνήγι εδώ Δεν έρχεσαι Το ξέρεις τα ανέκδοτα. Δεν μπορεί δηλαδή Μόνο την πετζίνα των αεροπορικών διαδρομών Να έκανε οικονομία αυτή τη στιγμή Που πάει και έρχεται για το Ονόρε Λοιπόν θα, θα, χτίζε, θα, θα δούλευε ένα νοσοκομείο 10 χρόνια Βάλε και τους παρατρεχάμενους από πίσω Βάλε και τα, τα γεύματα Βάλε και τα κλεψίματα Τι ένα νοσοκομείο να Τι ένα νοσοκομείο τι δου... Ή, Ήρθαν οι Αυστραλοί Καλώς τα παιδιά να Καλώς τα παιδιά Θα επενδύσει. Βέβαια εκεί Μπράβο στους Αυστραλούς που πολέμησαν με τους Έλληνες Ποιον πολέμησαν αντώνυμο οι Αυστραλοί γιατί δεν μας τα λες, Αντώνη μου yeah. Τον μπαμπά του Σούλτς πολέμησα yeah. Τον μπαμπά του Σούλτς, το καταλαβαίνει. Αυτου που ο αγκαλιάζεις αυτή τη στιγμή που ήρθε και σεύρισε Και σέφτησε μέσα στην πατρίδα σου Λέμε, δεν μιλάμε για τη δική σου πατρίδα, εσύ δεν είναι πατρίδα Εσαι ευρωπατριώτης τώρα yeah. Ήρθε και σέφτησε και τον παλαμάκιζαν yeah. Κατάλαβε τον μπαμπά του Σούλτς yeah. Το ναζίστα πολέμαγαν οι Έλληνες και οι Αυστραλοί yeah. Το φασίστα. Yeah τον καριολογερμανό να σου το πω έτσι μπας και το καταλάβεις αυτόν που προείσταται αυτή τη στιγμή του μορφώματος της, της αηδία αυτής η οποία λέγεται Ενωμένη Ευρώπη και τελειώνει την Ελλάδα αυτούς πολέμησαν τώρα όσο για τις επενδύσεις τώρα τι σου πω ναι. τι να σου πω αυτή βέβαια εμείς κάνουμε λέμε τα δικά μας εδώ για τις ακτιβιστικές ενέργειες Αυτοί, σταμα... Αυτοί δεν σταματάνε να δουλεύουν Δεν σταματάν να χώνουν όλο και πιο βαθιά την Ελλάδα, τους Έλληνες Με νόμους δεν θα μπορείς να κουνηθείς πια Αν έχεις αυτή τη στιγμή ας πούμε σε ρύθμιση ένα χρέος προς το δημόσιο Και πληρώνεις συνεπέστατα τις δόσεις έτσι δεν μπορείς να μεταβιβάσεις Κανένα ακίνητο στο παιδί σου Στο παιδί σου μιλάμε Θα πρέπει να υποθηκευτεί Στο κράτος το ακίνητο Μέχρι να λύξει το χρέος Δηλαδή κληρονόμος Αυτή τη στιγμή Είναι το κράτος Και όχι το παιδί σου Ο απογονός σου Θα μου πεις εδώ στα παίρνει με το έτσι θέλω Για τους κληρονόμους και για του απογόνους Θα νοιαστείς Λέμε ρε παιδί μου ότι εσύ ίσως είναι πίσω άνθρωπος Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είσαι απέναντι σε όλα εντάξει Έχεις ρυθμίσει το χρέος, πληρώνεις κανονικά, τις δόσεις, Δεν έχεις καθυστερήσει ημέρα μέρα Και θέλεις αύριο να μεταβιβάσεις το σπίτι να πεις Α, τελειώνουν τα ζουμιά μου αυτά εδώ στο το, το μάτι ο κόσμο Αν το μεταβιβάσω το, το σπίτι αυτό στο παιδί Αμ δε, αμ δε Είναι μπροστά οι θεοχάριδες, οι ζανιάδες, οι στουρναρέοι Που σου λένε πού πας ρε, καλά Μήτρο". Εκτός το ότι ήσουν μαλάκας και μας πλέρωνε συνεπέστατα Τα θέλουμε όλα Τα θέλουμε όλα Όλα λέμε Οπότε μεγάλε όπως καταλαβαίνεις Αυτά δεν είναι συνωμοσιολογίε. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει στον, σε άλλο νεφέλωμα Συμβαίνουν όπως λέμε καθημερινά τώρα Στον παρόντα χρόνο εδώ Σε αυτή τη γη που λέγεται Ελλάδα Και εσύ κάθεσαι τώρα να πούμε Και παλαμακίζει τη ζωήτσα η οποία λέει κακές κουβέντες και τη βγαίνει στο σουρνάρα και στον ένα και στον άλλον, σε αυτό το χειροστάσιο εκεί μέσα όπως το καταντήσαν αυτοί οι άχρηστοι, το οποίο λέγεται Βουλή Το ποιοι, το πως καταντήσαν την Ελλάδα Μπορεί, θα το είδατε φαντάζομαι με, τρώγοντας τρόγοντας corny στο καναπέ ε, γιατί σου δείχνουν εικόνε, Γιατί από τι εφορίες πως κάθονται στις ουρές οι Έλληνες Να πάνε να Να είναι συνεπεί, να τους σφάξουν αυτήν, αυτήν την κατάσταση την έχεις δει Πήγες σε καμιά εφορία κάτω στον Μπαγκλατές Να δεις τι ωραία πάνε οι άνθρωποι να πούμε Ούτε ένας δεν υπάρχει στην ουρά Στην Ουγκάντα κάτω Δεν υπάρχει κανένας στην ουρά Και να γίνεται αυτό το μακελιόνα Από αυτό το, αυτό το οποίο σου δείχνουν. σου δείχνουν Τι ουγκα ου αυτό εδώ τώρα είναι το πολιτισμένο κράτος του Σαμαρά. Είναι το κράτος το οποίο έχει αλλάξει ταχύτητα. Είναι, είναι το κράτος το οποίο έχει δουλεύει με τα πρότυπα της ΕΕ, είναι πολιτισμένο κράτος. Κατάλαβες μεγάλε, όσο έχεις λεφτά θα επιβιώνεις. Από τη στιγμή που δεν έχεις λεφτά είσαι τελειωμένος. Λοιπόν, και μη σκιάζεσαι. Και φυλακή να πας, αν έχεις αφήσει δυο δραχμούλες απόξω, θα βρει γάλα το παιδί σου, θα βρει φάρμακο ο πατέρας σου ή μάνας σου. Αν στα πάρουν τώρα γιατί θα σε πάνε και φυλακή, είναι τελειωμένη και η απόξω και η από μέσα. 6.000 ευρώ είχε ο άνθρωπος υπόλοιπο σε ένα δάνειο το οποίο πλέον κανονικά και καθυστέρησε 2-3 δόσεις. Χωρίς να τον ενημερώσει κανένας του έβγαλαν το σπίτι για το υπόλοιπο των 6.000 ευρώ σε πληστηριασμό χωρίς να τον ενημερώσει κανένας. Όπως διάβαζε ο άνθρωπος την τοπική εφημερίδα εκεί πέρα κοιτάει το σπίτι του σε πληστηριασμό. Τρελάθηκε. Πήγε και αυτός εκεί πέρα να δει τον πληστηριασμό Δεν πάτησε κανένας ε, Πλειοδότης Αλλά ούτε και η αρμόδια συμβολεογράφος Διότι πήγαν οι πολίτες Οι οποίοι ε, Με σκοπό να μπλοκάρουν τον πληστηριασμό αυτή η ομάδα πολιτών Κάτω στον πύργο Λοιπόν ο άνθρωπος Είχε πάρει ένα μεγάλο δάνειο Το ξόφλαγε κανονικά Το είχε πάρει το 2009 Από το πήρε μπήκε μετά ο Σωτήρας ο Πεπανδρέου με τους άλλους έγινε κατάσταση. Και τώρα τελευταία δύο-τρεις μήνες καθυστέρησε και του βγάλαν το σπίτι στον πληστηριασμό. Ήταν εργολάβος κατασκευαστής ο άνθρωπος, ο κύριος Τρίμης. από το 2007 είχε πάρει επαγγελματικό δάνειο και το ξόφλαγε κανονικά. Το 2009 σταμάτησαν οι δουλειές λοιπόν, και συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε. Έξι ε, ευρώ έμειναν υπόλοιπο και του βγάλαν το σπίτι σε πληστηριασμό χωρίς να τον ενημερώσει κανέναν κανένας κανένας τώρα μιλάμε έτσι κανένας οπότε τώρα εσύ που ε, καταλαβαίνεις ότι α, εύχομαι να μην σου έρθει αλλά αν σου έρθει φώναξε να πάμε όλοι μαζί εκεί να δούμε τους πλειοδότε, γιατί τους πλειοδότε. Πρέπει να τους βλέπεις Να βλέπεις μούρη τους Επειδή παλιότερα Το μότο ότι η εξουσία δεν έχει πρόσωπο Είναι τελειωμένο εδώ και πολύ καιρό Η εξουσία μας έδειξε όλα τα πρόσωπα Από τον τελευταίο ανθρωπάκο τον τελευταίο κλητήρα Πλειοδότη Υπουργό Γραμματέα Παλαμακιστή Οι πάντες έχουν πρόσωπο σήμερα μη μου λες τέτοια mm. Οι Ελληνίδες συμβουλευτίνες οι έχουν σοβαρό πρόβλημα Α δέχονται σεξιστικές συμπεριφορές από τους άνδρες βουλευτές Ποιου άνδρες Ποιους άνδρες πλάκα μας κάνετε. Και θα σου πω γιατί Γιατί τελικά να πούμε είστε γελίες κι εσεί. Παρακαλώ Biggest Mexican they'd ever seen. He was fighting. Nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, δεν συμφωνώ με αυτά που λες Καλά κάνουν και πετάνε τα βυζιά τους έξω Καλά κάνουν και ό,τι θέλουν να κάνουν Μπουρδέλο είναι Αλλά τελικά να πούμε Ποιες γυναίκες, ποιοι άντρες Σας κάνουν σεξιστικές Ο τραγάκης Ο τραγάκης Τι ομπραβήσι μας Ο δίκο δίχογας Πλάκα μας κάνετε Βέβαια εμείς ξέρουμε κάποιες Ελληνίδες Πολλές Ελληνίδες Οι οποίες αντιμετώπιζαν Oh, oh, oh, στη ζωή τους Και αντιμετωπίζουν και σήμερα σεξιστικά τέτοια από, από άντρες Και τα βγάζουν πέρα μόνες τους Μια χαρά τα βγάζουν πέρα Αυτά τα σκρουμπουσκουλάκια τώρα τα οποία Κάποιες κοινωνίες στείλανε εκεί πέρα ε, Να ε, τους εκπροσωπήσουν στη Βουλή α τα βγάλουν πέρα μόνοι τους Μόνες τους Πλάκα μας κάνετε να, Καλά κάνουν και πετάνε και τα βυζιά όξω Και τον κόλο όξω Και παπαγάλου στα βυζιά Και κάλά κάνουν αυτό το μυαλό έχουν τώρα, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αν πας και του πίσω ότι στη Βουλή δεν μπαίνει μέσα άντρα γυναίκα, θα φοράτε τίβενο, θα σε πούν φασίστα. Δηλαδή οι Άγγλοι, ας πούμε, που στο δικαστήριο δεν μπαίνει ο δικηγόρος αν δεν φοράει τίβενο. Τι θα αποφορέσει, αρμάνι. Αρμάνι να πάει να δικάσει, να πούμε, το, το φτωχούλι του Θεού. Τίβενο, ρε μεγάλη, θα φορέσει. Φαντάζεσαι τον τραγάκι με τίβενο, έλα παρακαλώ πολύ. Μη με βάζει και λέω τέτοιο. Οι γυναίκες μόνες τους ε, τα βγάζαν πέρα Γιατί ήταν γυναίκες Αυτές είναι βουλεβεντίνες <laughs> Φαντάζεστε τον τραγάκι τώρα να κάνει σεξιστική εφίθεση <laughs> <laughs> Κυρία μου και κυριέ μου Ίσως πριν ε, ε, Κάποια χρόνια Δύο, τρία, τέσσερα νομίζω Είχες ακούσει για το γνωστό ε, ε, Γιατρό από τη Χαλκίδα Μισό λεπτό να θυμηθώ και το όνομά το ο οποίος είχε κάνει μήνυση για εσχάτη προδοσία στον Παπαντρέου και την παρέα του από όταν ξεκίνησαν αυτό το πράγμα. Θα το έχεις ακούσει βέβαια αυτό, το οποίο εκείνη την εποχή τον άνθρωπο το βγάλαν τρελό, το βγάλαν γραφικό, τον τόν τόν τόν τόν. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έκανε την, την μήνυση τότε η οποία ήταν τεκμηριωμένη, τεκμηριωμένη. Η μήνυση πήγε, στο... πέρασε όλους τους βαθμούς καταλαβαίνεις την ξεπέταγαν τσάκα τσάκα οι δικαστές και έφτασε και στον Άριο Πάγο όπου ο Ανώτατος εισαγγελεύσε εκεί πέρα είπε αυτό δεν αφορά εμάς αφορά την Βουλή και έστειλε το φάκελο στη Βουλή λέει ο άνθρωπος Αι λέει τέλος η ιστορία την ξέχασε προσέξτε όμως τώρα τι έγινε στη Βουλή σιγά με με αυτό το θέμα Κάποια υπηρεσία της βουλής ή κάποιος βουλευτή Τέλος πάντων δεν ξέρουμε πως Επιστρέφει το φάκελο Στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου Όπου ένας Καινούριος εισαγγελέας Το ξαναδιάβασε Και πριν λίγες μέρες Χτυπάει το τηλέφωνο του γιατρού Και του λέει έλα όπα Εσύ είσαι τώρα θα μυθώ και το όνομα, ναι. ναι εγώ είμαι Για παίρνω από τον Αριοπάγο εδώ που σε θέλω Από την εισαγγελία να τα πούμε Πηγαίνει λοιπόν ο γιατρός του λέει κοίταξε να δει κάτι Εδώ να πούμε είναι τεκμηριωμένα όλα Συνιστούν να πούμε εσχά τη προδοσία Τα πάντα Δεν υπάρχει προσέξτε Τι του είπε τώρα ο δεύτερος Αγγελέας Δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία Όταν ο, ο άλλος είναι προδο, Αν πρόκειται για ενδυνάμει Ή για προδοτικές πράξεις ε, Απέναντι του Στην πατρίδα, στο έθνο Και δηλαδή ουσιαστικά Αυτή τη στιγμή ο ο Παπαντρέα και εκείνη η παρέα είναι φυγόδικοι. Αλλά υπάρχουν ευθύνε και για τον προηγούμενο εισαγγελέα. Ο οποίο πέταξε την ιστορία ε, στη Βουλή να πάνε τη θάψουνε. Αρχίζει λοιπόν και ξετυλίγεται. Θα δούμε, θα το ξετυλίξει το κουβάριο εισαγγελέα. Ή θα τον βρούμε εισαγγελέα στο Ισκί Σεχίρ. Καδί μέσα στα άδανα να δικάζει του Τούρκους Τρελάθηκε λοιπόν ο γιατρό και λέει: Κοίτα ένα δι λέει. Αυτά συνέβησαν τώρα πριν τρει μέρε. Και φυσικά Κυρία μου και κυρία μου Δεν τα Δεν τα ε, Δεν τα είπε Κανένας και γιατί να τα πει Εξάλλου Γιατί να τα πει Γιατί να τα πει Το θέμα λοιπόν είναι Πού θα φτάσει η ιστορία Είναι ο κύριος Δημήτρης Αντωνίου ο οποίος έκανε την ε, ε, είχε κάνει αυτή τη μήνυση Ο κύριος Δημήτρης Αντωνίου λοιπόν, Και η ιστορία προχωράει Να δούμε τώρα που θα την φτάσει Την ιστορία ο καινούριος της Αγγελέας, Ο οποίος καταρχάς είπε αυτά τα πράγματα Που είπε στον κύριο Αντωνίου Λοιπόν, τον οποίο όπως είπαμε Έσπευσαν με το που ξεκίνησε αυτή η ιστορία Να τον βγάλουν τρελό και γραφικό άπαντες Μας, έχουν, μας κάνουν πλάκα λοιπόν η... Υπάρχει ένα δημοσίευμα στη γερμανική Die Welt Που λέει ότι οι Έλληνες ποβούνται για τις καταρθέσεις του <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ούχ Μας κάνουν πλάκα Να ξέρατε <αρέα Ιτα> Έλληνα τι έχει κατατεθειμένο Και φοβάσει πραγματικά δηλαδή Διότι και αυτά που κουβαλάς μαζί σου Τι θα σου πούνε είναι άνευ αξία πάντων Σημασία πάντως έχει η κυρία μου και η κυρία μου Ότι ήρθε λοιπόν να Ο διευθύνων σύμβουλος Στην Deutsche Telekom Της Μητρικής, της Γερμανικής Να επισκεφθεί την ελληνική Το υποκατάστημα στην Ελλάδα Τον ΟΤΕ ναι όπως τα ακούτε και συναντήθηκε και με το Σαμαρά άμα άμα αν δεν συναντιόταν με το Σαμαρά μπορείστε you, Έλα ρε παρ' έλα. You, oh. Oh. Kind of gotta... ξέρω εγώ τι να σου πω; Έλα, ε, καλημέρα και το πετσί τους, ε, έχουν καταθέσει καλά λέει εδώ ο άνθρωπος να έχουν χάσει όλα, τι να φοβηθούν, τι να μας... Τέλος πάντων ήρθε που λε ο διευθύνων σύμβουλος του Deutsche Telekom α. και συναντήθηκε, φυσικά συναντήθηκε με τον Σαμαρά και μίλησαν για το κοινό όραμα να γίνει η Deutsche Telekom ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνίας στην ε, Ελλάδα και γενικά στον κόσμο. Πρόσεξε, ο Σαμαρά τώρα με το διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Telekom Έχουν κοινό όραμα μεγάλη Κοινό όραμα mm -hmm. Ο Σαμαράς δεν έχει κοινό όραμα με σένα Πώς θα τη βγάλεις αύριο Γιατί να... Ο Σαμαράς μια χαρά τη βγάζει χρόνια και χρόνια Αυτά ήρθε λοιπόν mm -hmm. Κυρία μου και κυρία μου mm -hmm. Λοιπόν mm -hmm. Οι ασθενήσεις από το νοσοκομείο κάτω στο Λιξούρι Μεταφέρονται για λόγω στατικότητας του νοσοκομείου και οι κάτοικοι εκεί αντιδρούν λένε μπορεί να μην έχει πρόβλημα το νοσοκομείο αλλά επειδή ήθελαν να το κλείσουν εκεί το νοσοκομείο της περιοχής λεξουρίου, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι βρήκε ένα κόλπο βρήκε αυτό το κόλπο με το σεισμό να κλείσει το νοσοκομείο Φυσικά και έχουν δίκιο η κάτοικοι. Ποιο θα έχει δίκιο τώρα, ο Σαμαράς, η πλάκα δίκαιο. μας κάνε. Κυρία μου και κυρία μου, επισκεφθήκαν το Μιχαλολιάκο στι φυλακέ του κοριδάλου και δήλωσε επιλέξει τα εξή. Δεν, Δεν έχουμε ποιοτικού μετανάστε. Αλλιώ αντιμετωπίζει η Σουηδία, η Σουηδία το μετανάστη από μια χώρα της πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίο έχει ένα μορφωτικό επίπεδο και είναι Ευρωπαίος. Η δική μας είναι από τον Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν mm -hmm. Σε ρωτάω εγώ εσένα τώρα Hello, Ο Μιχαλολιάκος το είπα αυτό mm -hmm. Ο Μιχαλολιάκος mm -hmm. Όχι mm -hmm. Αυτό το είπε ο πατριώτης και δημοκράτης Δένδυας mm -hmm. Κατάλαβες δεν έχει ποιοτικού μετανάστες ο Δένδυας mm -hmm. Όπως στη Σουηδία που πάνε οι Ρωσίδες Ξεχνάει ότι στην Ελλάδα εκατοντάδες ε, Ρωσίδες, Βουλγάρες με πτυχία ακόμη και ιατρικής ξεσκάτι, ξεσκάτιζαν μέχρι προχθές Έλληνες για ένα ψωρομεροκάματο αλλά του κακοπέφτουν τώρα οι, οι μετανάστες από τον Παγκλαντές και το Αφγανιστάν και τεχνηέντος ο Δημοκράτης Δένδιας ξεχνάει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μετανάστες δηλαδή δεν είναι μετανάστες αυτοί είναι πρόσφυγες από τη Συρία που τους ξεσκίζουν και από την Παλαιστίνη. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους δημοκράτες της, του κόμματος των νοικοκυρέων. που είναι όλοι χαριτόβριτοι χριστιανοί. <Τι> Επενδυτική... <ΣΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ> ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα πλάκα μου κάνει. Δηλαδή, με ρωτά, μου λε αν έχει τρικιμία γρανείο δέδιας Δεν <ΣΛΟΟΟ> έχει τρικιμία. Τσουνάμι στο κρανίο έχει. Και όσο μεγαλύτερο είναι το τσουνάμι, τόσο μεγαλύτερο υπουργό σε κάνουν. Πρόκειται, πρόκειται για την προσωποποίηση του Βλάκα. Ο Μπαμπινιό έχει κάνει λάθο το λίμα Βλάκα. Έπρεπε να βάλει τη φωτογραφία αυτών δίπλα. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου αυτά μας είπε Και να τα τώρα αν διέφυγε να πούμε και τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος Πάαααα η χρυσή αυγή Ορμάτε εδώ ο δημοκράτης υπουργός σου είπε Αυτά που σου είπε Αντέδρασε κανένας Όχι ρε παιδί μου Η Ζωήτσα Ζωήτσα Έλα Ζωήτσα ευκαιρία Όρμα Όρμα Κυρίας μου και κύριοι Κάποια κομμάτια, ε, του, αυτά που αποκάλεσε η δικαιοσύνη σκληρό πυρήνα του ελληνικού κράτου, όχι απλώ τα, τα χρειάζονται. Τα επιβραβεύουν, όπω ξέρετε, για να κάνουν τη δουλειά του. Η ελληνική δικαιοσύνη καθάρισε ένα ακόμη κομμάτι του σκληρού πυρήνα του κράτου, του πανεπιστημιακούς, Για να πηγαίνουν με την άνεσή του να παλαμακίζουν του ημίτιδε και να λένε όλε αυτέ τι αρλούμπε στον ελληνικό λαό που υποτίθεται ότι του ακούει λόγω τη επιστημοσύνη του. Απεφάνθη λοιπόν το Συμβούλιο επικρατείας ότι είναι αντισυνταγματικό να φορολογούνται τα επιδόματα των πανεπιστημιακών και τα χρήματα που έχουν πληρώσει ως φόρο μέχρι σήμερα πρέπει να επιστραφούν. Η Ελλάδα πάντα ήταν 2 και 3 και 15 ταχυτήτων και όποιος ήταν στο κόλπο λοιπόν καλοπέρναγε. Το θέμα είναι ότι ε, τον έβλεπες τον ξυβράκωτο τώρα που καλοπέρναγε και έβαζε στο μυαλό σου την Πασοκολυσταρχία. Εδώ πέρα όμως επί δημοκρατικής διακυβερνήσεως της χώρας σου δείχνουν μόνοι τους ποιους, πρέπει, ποιους πληρώνουν αδρά για να κάνουν τη δουλειά ως η υπάλληλοι της κατοχικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Ο μέσος Ο όρος κοιήσεων στην Ευρώπη στον κλάδο των εκπαιδευτικών είναι 15% yeah. στην Ελλάδα είναι 50% εμα πως να μην είναι το uh -huh. σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή <Ρι> ξέρεις να πούμε τι παιδί θα βγάλει μια δασκάλα yeah. καταρχάς δεν κάνει 9 μήνες να το βγάλει κάνει 12 <Ρι> <Ρι> πλάκα μας <κάνει. Ρι> τι θες να στην Ελλάδα 50% όταν ο άλλος έπαιρνε επίδομα πλησίματος χεριών και το παίρνει ακόμη δηλαδή όταν έπαιρνε επίδομα εκίνησης μίζας για το φορτηγό, ε, της, ε, για, το, για το λεωφορείο όπως το λένε, τι θες να πω. Κυρία μου και κυριέ μου. Άλλο, άλλο. Πες οριστε παρακαλώ. άλλο, άλλο, άλλος. άλλος, άλλος, άλλος. Άλλο λοζάνη, άλλο Κοζάνι Μεγάλη, κυρία μου και κυρία μου Τι έχουμε τώρα Λοιπόν Είπαμε, άλλο Λοζάνι, άλλο Κοζάνι Η Μέρκελ Κατεβάζει τα όρια συνταξιοδότησης Και αυξάνει τι συντάξη. <Ροί> Κατάλαβες μεγάλε; Η Μέρκελ αυτά τα κάνει για τους Γερμανούς της Για σένα που την αγαπάς Και είναι σύμμαχός σου Τι κάνει η Μέρκελ Και η παρέα της? Εκτός και αν περιμένει τώρα με τις επενδύσεις των Αυστραλών να τσουλήσει το χρήμα να πούμε και να... Αυτά κάνει λοιπόν η Μέρκελ. <συμίως> Αυτά κάνει η Μέρκελ. Και καλά κάνει γιατί την Bartendis καλά κάνει. Κυρία μου και κύριε μου, φτάσαμε αισίως. Ορίστε <συμίως> <συμίως> παρακαλώ. <συμίως> Όχι ρε Λες τώρα εσύ με την Αυστραλία Ανησυχείς μήπως σε στείλει ο Σαμαράς να κάνει Τον καγκουρό εκεί για να κονομάνει από τους τουρίστες η Αυστραλία Όχι ρε Απλά θα φέρει τους τέτοιους Πώς του αγορήγινες εδώ Να είναι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας Να κάθονται να πούμε και να φυσάνε Εκείνο το Το μουσικό όργανο Κυριά μου και κυριέ μου φτάνοντα στο τέλος ε, να θυμηθούμε ότι πέρασαν αισίως 18 ολόκληρα χρόνια από την νύχτα των ημείων όπου το το ελληνικό καθεστώς θυσίασε ε, Έλληνες για να κάνει τα κόλπα του ο Σιμίτης και η παρέα του απλά το θυμόμαστε γιατί οι, οι Έλληνες που θυσιαστήκαν τη βραδιά των ημείων παραμένουν στις δικές μας καρδιές. Αντίθετα ο ευχαριστών τους Αμερικάνους φίλους του Σιμίτης δεν είναι φυσικά στις καρδιές μας αλλά όπως βλέπετε ζει και βασιλεύει και φτιάχνει κινήσεις των 58 και είναι πίσω... και είναι πίσω... Από όλα ο Μάγκας Κατάλαβες 18 ολόκληρα χρόνια Και όχι απλώς Δεν άλλαξε τίποτε Τα πράγματα γίνανε χειρότερα Ορίστε παρακαλώ Ένας Έλληνας που υπηρετούσε εκείνη την εποχή μου αναφέρει τα νεύρα που είχε ο διοικητή του και το... για την ιστορία. Τιμή και δόξα στον Παναγιώτη Βλαχάκο στον υποπλήαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο στον αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό κυρία μου και κυριέ μου και στον υποπλήαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση. <Τι> Όμως τελειώνοντα, τελειώνοντα. παρακαλώ Καλά, ρε, Να σε καλά, ναι. love να, σε καλά φίλε μου. Να σε καλά. Mm -hmm. Να σε καλά. Mm -hmm. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνα αυτή τη στιγμή που να μην αναφέρει τα ονόματα του Γιαλοψού, του Βλαχάκου και του Καραθανάση. Παρακαλώ. Τόκισε το κλείσε το τηλέφωνο, φίλος Βιάστηκε Διάστηκε, το κλείσε το τηλέφωνο. Κυρία μου και κυριέ μου, βέβαια, εκείνο το βράδυ που δεν πήρε ο αέρας το κολόπανο τη σημαία, κατά τον... Πατριώτη Πάγκαλο, ο οποίος ακόμη μιλάει Ακόμη είναι στα τηλεοράσια σας Και μιλάει Στέλνοντας ε, Στη θυσία αυτούς τους τρεις Έλληνες Μουσική Να θυμηθούμε και μια άλλη ιστορία Η οποία έγινε σαν σήμερα Ήταν ξημερώματα Ξημέρωνε Κυριακή Και πριν χαράξει ο ήλιος Πράγμα που απαγορευότανε δεν το κανανούτε ούτε οι Γερμανοί φασίστες αυτό Σύρανε τον Νίκο τον Πελογιάννη Και τον εκτέλεσαν οι Έλληνες Γιατί έχουμε και τέτοιους Έλληνες Κατάλαβες μεγάλες Σε αυτούς όλους λοιπόν Σε αυτούς όλους Προχθές Τιμώντας το ολοκαύτωμα Ο Ζούπερμαν Σαμαράς Κατούρισε στους τάφους τους Να στο πω έτσι και μη μου παρεξηγήσε. Και χιλιάδων άλλων εκατοντάδων χιλιάδων άλλων αυτούς έχεις αυτούς γουστάρεις να τους χαίρεσαι Full. τελειώνοντας θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε να κλείσουμε Κράχα μπερδιά στο κουτούκι του γιαβρή Και σταυρώσα με τα χέρια Είπα μάλλον μη μας βρει Χάρεπα πες εσύ σταυρωτή Γιατί μας το κάνες, γιατί Πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Πάρε μπαμπές στα γιατί μας το κάνες, γιατί πήρες απ' την το πιο καλό παιδί. Είχαμε βουβί στον δρόμο με τα μάτια κατά γης θα βγάλει ένα νόμο να μη φεύγουμε νωρί. Φάρε παπέ συ γιατί μας το κάνες γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Θα ρε γιατί μας το κάνες, γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Αυτά για σήμερα κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στους 101,5 Στο Radio Άρτα θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου <Καιο> Κυρίες μου και κύριοι Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή Για την ακρόαση Σας ευχαριστούμε επίσης για τις πραγματικά ωραίες και ουσιαστικές παρατηρήσεις σας <Καιο> Να είσαστε καλά πάντα Γεια και χαρά σας. Το 1,5 FM Stereo.